Δελτα, σελίδα 12. Στίχη 1 στου 11. Οι τρει πειρασμοί του ίσου. 1. Τότε ο ίσου οδηγήθη από σωτερική παρακίνηση του Αγίου Πνεύματο στην έρημον για να πειραστεί υπό του διαβόλου και αγωνιστεί νικηφόρο κατά αυτού. 2. Και αφού ενίστευσε επί τεσσαράκοντα ημέρα και νύκτας συνεχώ, χωρί να φάγει τίποτα κατά την περίοδο αυτήν, ύστερον επείνασε. 3. Και τότε τον επλησίασε αυτός που έργον έχει να πειράζει και να οθεί τον άνθρωπον στην αμαρτίαν και του είπεν «Έάν είσαι Υιός του Θεού, όπως εμαρτύρησαν η φωνή, που οικούστης στον Ιορδάνην, δείξε το με θαύμα, είπε η λήθεια αυτή να γίνουν άρτη». Τέσσερα. Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε είπεν «Είναι γραμμένον εις το Δεύτερονόμιον. Δεν θα διατηρηθεί στην ζωή ο άνθρωπο διαμόνου του άρτου, αλλά με κάθε προσταγήν που θα εξέλθει από το στόμα του Θεού. Όταν το είπε ο Θεό, και χωρί τροφή ακόμη θα ζήσει ο άνθρωπο. 5. Τότε ο διάβολος τον παρέλαβε και σηκωμένο διαμέσου του αέρος τον έφερε στην Αγία Πόλην Ιερουσαλήμ και τον έστεισε όρθιον στην κορνίζαν τη στέγη του ναού, που ήταν τόσο υψηλά, ώστε ζαλίζοντο κανεί τα κάτω. 6. Και λέγει σε αυτόν. Εάν είσαι Ιωσ. του Θεού, ρίψε τον εαυτό σου κάτω, δια να δειχθεί φανερά ει όλου η αγάπη και προστασία του πατρός σου Διότι έχει γραφεί στους ψαλμού: Ότι ο Θεός θα δώσει εντολή διασέη στου αγγέλους του, και αυτοί θα σε σηκώσουν στα σχήρα, δια να μην χτυπήσει ει λίθον τον πόδα σου, και να μην σου συμβεί παρά μικρά βλάβη. 7. Ήπαινε αυτόν ο Ιησούς. Ναι, αλλά έχει γραφεί πάλιν. Δεν θα εκθέσεις εις τον εαυτό σου για να δοκιμάσεις και ευεφαιωθείς δι των πραγμάτων, εάν Κύριος ο Θεός σου θα σε προστατεύσει. 8. Πάλι παρέλαβεν αυτόν ο διάβολος και τον μετέφερεν εις όρος πολύ ψηλών. και δεικνύσαι αυτόν σαν ίσπανοραμα όλα τα βασίλεια του τότε κόσμου και τα πλούτη και την μεγαλοπρέπεια των πόλεών και το πλήθος των κατοίκων των και όλην τη δόξαν των. 9. Και είπεν σε αυτόν. Ως άρχον και κυρίαρχος του κόσμου τούτου θα σου δώσω όλα αυτά που βλέπεις εάν πέσεις κατά και με προσκυνήσεις αναγνωρίζον με ως σου. 10. Τότε είπεν εις αυτόν ο Ιησούς. Φύγε σατανά, διότι έχει γραφεί. Κύριο των Θεών σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. 11. Τότε αφήκεν αυτόν ον ο διάβολος. Και είδου Άγγελοι ήρθαν πλησίων του Ιησού και τον υπηρετούν, παρέχοντες σε αυτόν τα διακονίας και εκδολέψεις